Έλα βράχου, Τόλι μου. Έλα. Καληδωμάδα πρώτα απ' όλα. Έστειλα η προηγούμενη καλεσμένη τον Άδων. Είπα... Και είπανε να κάνουμε λέει και να στείλουμε μηνύματα για τον Υπουργό. Έστειλα κι εγώ ένα και δεν το διάβα. Και μου είπανε μετά ότι δεν λέγονται αυτά δημοσία. Έβρισε. Με... Είπε βρωμολέξει. Όχι, καμία. Α. Ρώτησα απ' να ο πιο καταστροφικό Υπουργό που υπήρξε ποτέ. Ε, μα είναι αυτό κουβέντα τώρα για τον <laughs> και μετά όλα καλά. Ενώ έχω παρεθεί είναι Για τη δουλειά μου. Για. Yeah. Σε ροζ γραμμή δεν έχει το κίνηση. Έχει δοκιμάσει και τη ροζ. Ε, εντάξει τώρα, δεν θέλω να επεκταθώ. Α, ah, ah, ah, ah. Τέλος πάντων, εγώ το δουλεύω καλά. Μήπω κάνει τα γραφτά για εκεί πέρα, γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώ. Ναι, εξού και η συνάφεια με τη ροζ γραμμή. Ακόμα και τώρα, λέει τα παιδιά ότι στην επαρχία πηγαίνουν και ένα κατηχητικό σχολείο. Και στις πετάρτες. Πρέπει να φάμε όλη την άδειά μα, δηλαδή για να να σε δούμε. εσύ. Γιατί να φάσει την άδεια, μια μέρα παίζοντα να βράδυ. Από πού είσαι, ακόμα ξεκινά. Βόρεια Δυτικά Α, Από το κοριό. Όχι Α, δεν είσαι. Όχι, <laughs> δεν okay, Δεν μπορώ να σου πω, γιατί θα με νησίσεις, πάλι. Α, Από το γκρινώ, κατάλαβα. Άρτα, όπω λέμε. Άρτα Αθήνα, Άρτα Αθήνα, από εκεί, Γεια σας, φιλάκια. Ευχαριστώ, που μου κάνεις πρόγραμμα. Στο βγάλω, ναι, δεν έχει κάτι... Το... Μην οδηγάσεις εσύ, πάρε ένα δούλο. Βάλ τον άντρα σου. Όσο και αυτό. Έχεις δίκιο. Αυτό. Σε άλλα και σ' άλλα, να το γονατίζεις. Εδώ σου πειράξεις. Και πες είναι. του, στο γυρισμό θα το πάρω εγώ, πες του. Και μόλις μπείτε στα μάξη, ξεκίνα τα χασμουριτά. Και μπορώ να κάνω άλλο. Θέλος θα δω από κοντά αυτά. Εντάξει. Όλοι. Σε πήρε και τι προερευθεί και σε ρωτούσα για το SoundCloud. Έχει κανένα νεότερο. Τίποτα, δεν ασχολήθηκα καν, σέγραψα. Α, ευχαριστώ. Ρε. Όλα καλά. Να σε καλά φιλεγμέρα. Έχουν μόνο τρία αρχεία εκεί πέρα, που είναι τα επεισδιά σα. Καλάξει. Εξ... Ναι, ναι, τα κοιτάμε τώρα. Και, και επίση στο YouTube, εκτό ότι καλά διαφημίσει χαμό, σα κόβουν και ηχητικά. Θα σκόβουν και από την εκπομπή, δεν είναι ολόκληρα. Σκόβουν όταν έχει δικαιώματα τα τραγούδια όταν έχουν. Μερικά μου μπορεί να είναι και ομιλίε, δηλαδή από. Έχουμε και έχουμε δώσει και δικαιώματα. δικαιώματα, αγαπητέ και ομιλίε. Δώσαμε δικαιώματα και τα κόψε. με κόκκινο ξόπλατο και δίνεις δικαιώματα να τα πάρεις πίσω Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν μαζεύομαι εγώ Πού να με μαζέψω; Μανάρι μου Έλα, έλα, έλα. έλα μαζέψω. Έλα, θα μηνύσουμε σοβαρά Με σένα, πούμε, αποκλείεται θα Πες θα... τη μαλακιά θα... σου να πάμε παρακάτω Ρε, εμείς δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε στο γράμμο και στο Βίτζι ούτε για το ολοκάτωμα Στο Βίτζι, όσο το λε Βίτζι κανονικά σου αξίζει η φύση. <ΣΣ2> <ΣΣΣ> Καλιμάρμαρο, μάρμαρο. <ΣΣ> Μέχρι εκεί είσαι. <ΣΣ> Άιντε <σούργελο. ΣΣ> Που θες να μιλήσεις και σουβαρά. Νούμερο της κοινωνίας. πούμε <ΣΣ> να Κύριε Μαρπαγιά γεια σα. Γεια σα, κύριε Βριστέ και Θέλω να σα ζητήσω, συγνώμη, που δεν είχα διαβάσει ένα βιβλίο που διαφημίσετε στη ιστοσελίδα σα ελληνια και ψήφισε λατινοπούλου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιβλίο που το τελείωσε στο Σεβοκύριακό του Πέτρου Πέτρουπα Κωνσταντίνου. Το γκρίζο Κύμα. Η νέα ακροδεξιάκή συντηρήτη. Αλλά φαίνεται και εσεί να τα διαφμήστα τα βιβλία να μην ψηφίσουμε με λατινού. Γιατί πάρα... να μην ψηφίστε λατινούλου παιδουν, εμεί με τι θα έχουμε να γελάμε στην εκπομπή. Έλασε πάρα καλό. Θα έχουν χαθεί οι έννοιε. Να ξεκινήσουμε το τικόβο ταινίε. Αμών αμών Έλα Λοιπόν, όπω είπα και την προηγούμενη φορά, εγώ με γυριά. Θυμάμαι πολλά πράγματα παρόλα αυτά. Αυτό ο Ντεμέχ Εφνάρχη, ο κατόψυχος που έκανε τη Νέα Δημοκρατία ε. για το ό,τι έσχυε έχει κάνει. Τώρα είδα κάποια στιγμή τον Κούλι επάνω στη γενέτειρά μου. Που δίνει λεφτά λέει στον Εύρο να γυρίσουν στα χωριά. Δηλαδή ο κατόψυχος επιερέ άδειασε όλη τη βόρεια Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Τράκι για να γεμίσει η Γερμανία και το Βέλγιο. Και γύρω γύρω, παππούδε δηλαδή, πατεράδε μας, μεγαλώσαμε μόνοι μα με πτιαγιάδε Και τώρα λέει: Δίνει λεφτά για να ξαναγεμίσει ο Εύρο. Και ποιο είναι το πιο γελίο μετά τι φωτιέ στην Αθήνα που ανέβηκε πέτω σε πάνω και είδα αυτό το απόκοσμο πράγμα που έχουν αφήσει. Κάει και μια περιοχή σαν ολόκληρη την Αττική και παραπάνω. Τώρα θέλουν να γεμίσουν και ανεμογεννήτριε μέσα στη θάλασσα. Να κόψουν και τη σαμοτράκι, Να μην φαίνεται καθόλου η Σαμοντράκη. Αλλά άξι τη τύχη του είναι εκεί πάνω, γιατί είναι ατάμ πατατάμ δεξιλή. Εκεί λοιπόν τώρα το κολλοδάκτι μέχρι το σβέρκο. Α τώρα εξηγείτε στι πρώτε κατάλαβα. Τώρα ναι, κυκλώνε. Ο πατέρας μου, κομμουνιστής, συγγεννημένη σε ένα ορυχείο που έχω φτιάξει τη ζωή μου με τα χέρια μου και το μυαλό μου. Έλα από σολαρέ. Αν δεν μπορώ να σε παίρνω τώρα τηλέφωνο που χάσαμε τη δουλειά μα την τύχη μου μου. Καλύτερα μην Ε, ναι, εντάξει πειράζει. μου αρέσει αυτά που λέει βάζει τώρα ο με το παιδί. Η με την ελληνική μας και του Λιβάνου και σε όλους του που για τα Η ψυχή και η μπορώ να κάνω γιατί και να έχουμε ελεύθερο χρόνο και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 Ισραελ Ισραήλ τον Παλαιστήνα, μόνο αυτό και κάτι ακόμα που είδα γραμμένο από αναρχικό. Είμαστε έλεγε το παιδί ενάντια σε κάθε μορφή εξουσία ή στην εξουσία του πούτιν ή στην εξουσία των μουλάδων σε κάθε μορφή εξουσία. Αλλά όταν αυτή η εξουσία προστατεύει λαού από δολοφού, επειδή είμαστε πάντα στον πλευρό των λαών, στον πλευρό τη Παλαιστήνη, στον πλευρό του λαού του Λιβάνου, στον πλευρό του λαού του Ιράν, θα ανακαλούμε να υποστηρίξουμε αυτού. Ναι, αποσόλι. Έλα! Επίνοτου τέτοια. Προσπαθώ τόσο όλα. Ομαρτών ή τι κάνει και θα με τη μία δεν ξέρω. Καλά, είναι σε χαιρετάει. Ωραία. Ήθελα να σου πω, ακούγα το φύμιο, πέρα για το γκούλι μα, φαναγιά να πουλήσει πίθια. Το έχουμε πουλήσει η στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα να σπουδάσουμε τα παιδιά μα. Καλακένα, έχει πουλήσει και τα αρχαία. Τα αρχαία δεν μπορούνται. Τα αρχαία τα χειδορήσει, στο ελληνικό κράτο. <laughs> καλό. Καλό καλό. Ό, μην την μην την έχει. Γενικώ με τα αρχαία έχει, έχει καούρα. Μια να τα χαρίζει το κράτο, μια να πάρει τα ελληνικά πίσω. Όταν αφορά το θέμα άμεσα, όπω καταλαβαίνει. Έχει αρχαία και αυτό και ξέρει. Δείξτε κατανόηση. Ά, ξέρει. Μην μάθω, α πούμε, ότι αναγκάστηκε να πουλήσει και το σπίτι που έχει αρχαία για να ζήσει στα παιδιά του. Όχι όχι, τα όχι, πλήματα, όχι. Όχι. Όχι. όχι, όχι. Όλα καλά. Ούτε καν του Βολτέρου. Όλα καλά. Κάτι κολλο. Τεσάρια. Μην φανταστεί, ο Εξάρια, πεντάρια τι είναι. Αυτά με 7 τουαλέτε. Κάτι τέτοια δεν είναι. Εντάξει, αφού όλοι στερευόμαστε το πεντάριό. Καλά, τα παλάτια τα έχει ακόμα. Όλα καλά. Ομιλία Χαράλαμπος Πυρίδη. Να τη δουν όλοι, είναι δεκατέρα. Γιατί, τι θε από μένα, μιλιάδες, τι, τι, τι. θε από μένα, Γιατί με ζαλίζεις, Τι θε, Στο facebook, Έσβου, υπάρχει, μίλα. Πάνε Τι Μίλα, Τι θες από μένα, Πέσμα, Όχι, Δεν έχει κουβέρνα. δεν μιλήσουμε, Α, κανονικά πάνε δεν πάνε μιλάμε. Πάνε τέλος τη... Αμωρή, καμπλά, γυμναστηριακός εδώ. Έλαν το ολοπριτζά. Σούπαμελάκα με πήραν από τη Μάτσας και Ιωσ για το τραγουδάκι, μάτσα. Ε, ναι Μήνος και αλλιώ. Έμαθε τίποτα α... για τα χαλιά τη φαλλογιάνη. Όχι γι αυτό δεν έμαθα. Τίποτα. Αλλά ήρθ, για να δει μα... και που με έχει πει ήρθα να κάνω καταγγελία. Στο Πασόκ, Εκεί θα Δεν Ήλια μου τα λαμόρια, ο ομιτσοτάκια γαμάει, τέλος, μαλάδε πάτε το χαμάρι λοιπόν. θες να ακούσω αυτό που έχω να σου πω καταν κελία. Όχι. Γιατί έλεγε κολυμένε για το σαμαρά. Ο ήταν απαράδεκτος εγώ πρόεδρε σε ψήφισα και σε γούσταρα τώρα σε έχω γραμμένο στα αρχίζια μου γιατί δεν πήγε στην παράταξη και δεύτερο, καλά στον κουράδα των άλλων δεν περιμέναμε και τίποτα με το ζόρι Τον είχαν κάνει το μαλάκα από το κουβό. PlayStation και κάνα, αυτό το μαλάκα δεν τίποτα, αλλά, το σαμαρά, πρόεδρε, σε γράφω. Κυριά ο Έπρεπε να σου να Τέλος! Ηλία, θα δηγαπω όλους! Γεια σου Ηλία. Γα***μα λιγότερο, it's ok. Αποστόλη. Ναι εγώ. με την πρώτη σε παιδιά και με την πρώτη Αποκάλυψη Υπέροχα Δεν ξέρω αν το πιάσεις βέβαια, βέβαια, βέβαια Με βέβαια. το πρωτολέπτο Δυο καρδιές Τίχως κάλυψη Κάλυψη Α τα ξέρεις κι εσύ Νόμιζα μόνος μου τα λέω Ε λιγά και όχι κάτι ξέρω ε, Μπράβο Με <Τι>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 Κυρίως ο Σκλαβενίτης το βάζει ο Σκλαβενίτης δεν ξέρω Στοχός εγώ γι' αυτό Ναι όχι γενικώς Στα σούπερ μάκετ ακούς Το street party είχες πάει ρε Δεν είχα πάει δυστυχώς Γιατί μαρε μαλάκα Θα Να, να, να, να. να σου πω τώρα, τα πανηγύρια στο χωριό πως θα τα λέμε Town πως λέγε την πλατεία ρε τα στα αγγλικά Square Square party θα τα λέμε τα Square πανηγύρια party. στο χωριό yeah. Να εξευγενιστούμε λίγο Όχι street party γιατί αφού το μάθω <laughs> Εγώ θα προτιμούσα <laughs> yeah. να είναι strip party <laughs> Strip party που ξεβρακωνόμαστε Βρέτσο Πανόβλαχε, η Ριγίλης είναι δρόμος, street party. Το άλλο γίνεται σε πλατεία, είναι down, που το είπαμε. Έχετε και ασυγκά. δεν έχουμε δρόμο στα χωριά, σε παρακαλώ έκανε η Χούντα, έλα, γεια. Βρέ, φίλοι, εννοείται ότι η Χούντα έκανε δρόμους και πήγε και τα ΙΔΕΗ δημόσια, κατά... γιατί αν ήταν ιδιωτικοί οι και τα χωριά ακόμα δεν θα έκανε ρεύμα. Ά, Χρόνια μίχιο να βλέπουν όλοι, η παιδεία... Άσε μας παρακαλώ.